Ala la ala la Ben ben ben ben Inasmokretempul suvarokoma kiri kiri Εάν δεν το ψηφίσει το μισό κόμμα σας, εάν κατεβάσετε προσκύρωση τα μνημόνια τη συμφωνία των Πεσπών και έχετε κορυφαίε διαρροέ. Ποιο το λέει αυτά. Λέω. Λέω. Λέω. Λέω. Λέω. Λέω. Όχι καλέ, Δεν υπάρχει θέμα. Γιατί λέω ότι η αυτό δεν υπάρχει. Η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ σοβαρό κόμμα, κύριε. Μπήκε πολύ δυναμικά η Ντόρα Μπακογιάννη σήμερα το πρωί. Την είχαν καλεσμένη στην πρωινή εκπομπή του Σκάι και την ρωτάει Παυλόπουλο. Για το, τη Συμφωνία των Πρεσπών, που κομμάτια τη, τα πρωτόκολλα και τα υπόλοιπα δεν τα έχει ψηφίσει πέντε χρόνια η Νέα Δημοκρατία. Και έτσι έβγαλε αυτήν την πολύ ωραία διαπίστωση και δήλωση η Νέα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ σοβαρό κόμμα. κύριοι. Οπότε το κρατάμε αυτό, ιδανικό. Ξεκίνησε πολύ ωραία η ημέρα μα. Μπράβο στην Ντόρα Μπακογιάννη. Μετά το Πάσχα έκανε ένα δυναμικό comeback, όπω λέμε. Και είναι και καθαρό, είναι και ωραίο. Και το συμπλήρωσε με κάτι που δεν είναι το ίδιο κόμμα. Γιατί ότι η Νέα Δημοκρατία, δημοκρατία, δημοκρατία. Η είναι πολύ σοβαρό κόμμα, κύριε. Και <Κι> αν σήμερα βρισκόμαστε στην κατάσταση που βρισκόμαστε, δηλαδή να έχουμε μια πολιτική κυριαρχία, οφείλεται κυρίω στην υπευθυνότητα και του Πρωθυπουργού. <Κι> Βεβαίω, του αρχηγού της Νέα Δημοκρατία, <Κι> αλλά κυρίω και της κοινοβουλευτική τη ομάδα. <Κι> Εμεί δεν είμαστε ρεμπεσκέδε. Tú que sabes trucos, así le su tía, se el Έτσι λοιπόν, μάθαμε ότι είναι πολύ σοβαρό κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Κύριοι, δεν είναι ρεμπεσκέδε, είναι υπεύθυνο ο Πρωθυπουργό και είναι υπεύθυνη κοινοβουλευτική ομάδα. Τέσσερα στα τέσσερα. Μπράβο στην Τόρα Πακογιάννη. Έχει εμπειρία κοινοβουλευτική, έχει χρόνια πτήσεων. Είναι άνετη στο μικρόφωνο, στο φακό και τα λέει με πολύ ωραίο τρόπο. Γιατί δεν έχει σημασία τι θα πει. Έχει σημασία, δηλαδή, το κείμενο πάντα, όπω το γράφει ο σατυρικό Ο συγγραφέα, σε πάση περιπτώσει, αλλά σημασία και ο τρόπο που θα το πει. Αυτό όταν είπε ότι είμαστε σοβαρό κόμμα, κύριοι, Είχε και το βλέμμα αυτό το Μιτσοτακέικο, το πολύ σοβαρό. Οπότε το πίστευε μάλλον. Και έτσι είναι όλο το όλον. Όπω λέμε, είναι καλύτερο. Ε, θα πάρουμε ένα μικρό δείγμα σοβαρότητα τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί έχουμε και ένα μάζεμα προ τι διαφημίσει. Ένα μικρό δείγμα από την ίδια ώρα σε ένα άλλο κανάλι. Ο κύριο Κρέκα. Εμ, εμφανίζεται και μιλάει ο Υπουργό μιλάει για τον πληθωρισμό ο οποίο έχει μηδενιστεί. Τον μήνα Μάρτιο ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισμό μέσα στα καταστήματα σούπερ μάρκετ, ο Ιελκά, είναι κοντά στο μηδέν. Το μηδέν θα κάνω κυκλώ και εκεί μέσα θα χορεύω. Είναι κοντά στο μηδέν. Κασμη ξέρω πού πηγαίνω και α μην ξέρω. 0,28 συγκεκριμένα το μέτρισε σε, σε όλα τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ ο ELK γιατί έχουν έχουν επειδή το είπα και κάποιοι πήγαν τα... να διαστρεβώσουν το πίπα έχουν σταματήσει Α, Σωστά, πολύ σωστά η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ σοβαρό κόμμα κύριε μέσα στα καταστήματα σούπερμαρκετ ο ΙΕΛΚΑ είναι κοντά στο μηδέν. Αυτό έχουν σταματήσει ανατιμήσεις. Άλλο έχουν σταματήσει να ανεβαίνουν οι τιμές και άλλο πέφτουν οι τιμές. Σωστά το λέτε. Στο ίδιο κανάλι ήταν ο Σκρέκας. Ε, εδώ τι κάνει ο κύριος Σκρέκας. Επειδή ακριβώ είναι σοβαρό κόμμα κύριοι η Νέα Δημοκρατία. Λέει ότι έχουμε μηδέν πληθωρισμό το Μάρτιο μέσα στα σούπερμαρκετ Και δημιουργεί την εντύπωση ότι τον μηδενίσαμε τον πληθωρισμό, επειδή ήταν πολύ ψηλό ο πληθωρισμός, είναι ένα θέμα που απασχολεί τον δυτικό κόσμο, τι προηγμένε κοινωνίε, την Ευρώπη κτλ. Έτσι λοιπόν, ακούγοντα, και αν έμενε μόνο εκεί, θα καταλαβαίναμε ότι ο Σκρέκας λέει, ο Υπουργό Ανάπτυξη, ότι έχουμε μηδενίσει τον πληθωρισμό. Όμω, όπω το ρωτάνε η δημοσιογράφη και αποδεικνύεται και συμφωνεί αναγκαστικά μετά ο Σκρέκα, ότι έχει σταματήσει στα πολύ ψηλά. Πάγωσαν οι τιμές στα πολύ ψηλά, διότι πρώτοι είμαστε πόσο πιο πρώτοι να το πάμε Δεν πέφτουν, δεν έχουν πέσει αλλά έχουν παγώσει στα πολύ ψηλά οι τιμές Αυτό είναι το μηδέν πληθεωρισμός που λέει ο Σκρέκας Ακριβώς επειδή είναι πολύ σοβαρό κόμμα η Νέα Δημοκρατία κύριε όπω είπε η Τώρα Μπακογιάννη Και δεν είναι ρεμπεσκέδες πάρα πολύ βασικό όλο αυτό Επειδή λοιπόν είμαστε στο μηδέν καλό είναι να προχωρήσουμε μπροστά Η δέσμευσή μου σε όλους τους Έλληνες είναι ότι με το Σύριζα κανείς δεν θα μείνει πίσω. Μπράβο! Είμαστε εδώ να πάμε όλοι μπροστά. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε! Είμαστε εδώ να πάμε όλοι μπροστά. Στην πάντα! Στην πάντα! Είμαστε εδώ να πάμε όλοι μπροστά. Να πάμε όλοι μπροστά μας έρθει μακάρι Να πάμε μπροστά μακάρι. Να πάμε μπροστά, ο Στέφανο Κασελάκη βεβαίω. Δεν θα μείνει κανεί πίσω. Με το ΣΥΡΙΖΑ θα πάμε όλοι μπροστά. Έχουν βγάλει και ένα σποτάκι. Μπερδεύουμε το μεταξύ τα TikTok του Κασελάκη, που είναι πολλά μέσα στη μέρα. Τι τηλεοπτικέ του εμφανίσει, που είναι πολλέ μέσα στη μέρα. Και τα διαφημιστικά σποτ του ίδιου του κόμματο με πρωταγωνιστή πάλι το Στέφανο Κασελάκη, που είναι πολλά μέσα στη βδομάδα. Αυτά δεν είναι μέσα στη μέρα. Βγήκε λοιπόν ένα σποτ τηλεοπτικό επίσημα από το ΣΥΡΙΖΑ που μα δείχνει πάλι το Στέφανο Κασελάκη, τον πρόεδρο να λέει ποια Ελλάδα θέλει. Η Ελλάδα που θέλουμε. Ένα. Δύο. Μικόνα! Τρία. Κυρία Στο όνομα Τέσσερα. God bless America. Μια καλύτερη ζωή. Είναι στα χέρια σα. Oh, oh, oh, oh. Καλύτερη ζωή τώρα. ΣΥΡΙΖΑ. Χιέ στα σέμπρε. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά, περιέγραψε ο Στέφανο Κασελάκη στο διαφημιστικό σποτ του ΣΥΡΙΖΑ πώ ακριβώ θέλει. Εννοεί την Ελλάδα, νομίζω συμφωνούμε οι περισσότεροι. Είναι και η θρησκεία μέσα, είναι και η μήκονο. Είναι και τα κότερα και τα ελικόπτερα. Και είναι και το God bless America. Ωραίο είναι όλο αυτό. Πολιτεία τη Αμερική, των Ηνωμένων Πολιτειών. Συμπληρώνεται, δένει αρμονικά. με όλα αυτά που ζούμε και με τα θέλω του ελληνικού λαού, όχι του συνόλου, αλλά ενός μεγάλου κομματιού του ελληνικού λαού, αυτά από το ΣΥΡΙΖΑ. Όμως εμείς εδώ τα διασκεδάζουμε, ναι, κάνουμε διάφορα, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περάσει δύσκολα σε αυτόν τον τόπο και περνάνε, αλλά έχουν περάσει στο παρελθόν. Ρωτήσανε την Τώρα Μπακογιάννη σήμερα το πρωί. επειδή ο Πρωθυπουργός ήταν χτες τον Ερντογάν, είχαμε αυτή τη συνάντηση, πάλι τα ελληνοτουρκικά είναι πάνω, πάλι το ελληνοσκοπιανό, ελληνοβόρειο-μακεδονικό είναι πάνω, ψηλά δηλαδή στην επικαιρότητα, ρωτήσαν την τώρα Μπακογιάννη για τις εμ, επικρίσιμες στιγμές που έχουν περάσει τα ελληνοτουρκικά στο παρελθόν. Δεν παρακάτω. έχει νόημα ότι επί ένα χρόνο έχει απόλυτο. Έχουμε, Δεν Υπάρχει. έχουμε παραβιάσει και παραβάσει το Αιγαίο <σχε> Δεν έχει νόημα ότι εκεί που ήμασταν το 20 Στην κυριολεξία Και το έχουμε ξαναπεί Με το δάχτυλο σκανδάλι <σχε> Και ήταν τα υποβρύχια μας στο Αιγαίο Και ήταν τα αεροπλάνα μας Μπέραν <σχε> <νεβένανε σχε> οι πιλότοι <σχε> συνεχώς Στον αέρα και είχαμε να τεράστιο το κόστο από το πράγμα. Ανοίχούσατε τότε. Ανοσυχούσα λέει. <συρή> <συρή> Κύριε Κωστίδη ανησυχούσα. σας διαβεβαιώ ότι υπήρχαν νύχτες με το, το περίφημο εκείνο καλοκαίρι που δεν κοινόμου. Πεμήσουν <συρή> <συρή> λαγίσα τα κοκόρια. Όχι, ανησυχούσα, βεβαίω και ανησυχούσα. Ναι, ηρωνευόμαστε εμεί εδώ. Βάζουμε τον Παπαγιανόπουλο με τα κοκόρια. Αλλά η τώρα, Παπαγιονί, το καλοκαίρι του 20 υπήρχαν νύχτε που δεν κοιμότανε. Και μα θύμισε όλο αυτό κάποιε άλλε νύχτε. Εγώ που θυμάμαι την πείνα στην Αθήνα, όταν το βράδυ που κοιμόμουν μαζί με τον του αδελφό μου, το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθούμε. Το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθούμε. Από τι φωνέ των ανθρώπων πεινάω γύρω μου. Από τι φωνέ των ανθρώπων πεινάω γύρω μου. ναι, κοροϊδεύουμε, αλλά τότε δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Γιατί φώναζαν οι άλλοι ότι πεινούσαν. Ο ίδιο Χορτάτο Τρία Συσήτια, όπω θυμόμαστε, με ανάλαδες φασουλάδες δεν μπορούσε να κοιμηθεί και τον ήθελε να κοιμηθεί, άνετο και χορτάτο, με στην κατοχή, με 300.000 νεκρού τον πρώτο χειμώνα. Και ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη βεβαίω είναι, ο ιδρυτής τη δυναστεία, ο οποίο ενοχλεί το τότε, επειδή φωνάζαν οι διπλανοί. Κοιμάμαι, πεινάω, και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Το έχει πει ο ίδιο και το είπε κανονικά. Και το λέμε ύφο ύφος ότι ακούστε τι πέρασα. Τι, τι πόσο δύσκολα χρόνια και πως ήταν μαύρη η κατοχή. Αυτά τα δύο λοιπόν με τις αϊπνίες των, του μπαμπά και της κόρης. Τα βάλαμε σήμερα γιατί σήμερα το πρωί είπα αυτό η τώρα από οικογένεια. Οπότε συνειρμικά λειτουργούμε σε πολλά πράγματα. Οπότε συνειρμικά λειτουργήσε και ο Κασελάκη και έκανε και ομοιοκαταληξία. Γεια σου Βασίλη Συριζέας φούλης Γι' αυτό και ωραίος Αυτό είναι Αυτό που ήθελα να πούνε Πως να μας πούνε ότι το Συριζέος ήταν στίγμα Θυμάσαι Στη Συριζέος Λοιπόν εγώ λέω Και το λέω απλά όποιο είναι Συριζέος είναι και ωραίος Είσαι πολύ ωραίος Αλήθεια Όποιο είναι Συριζέος είναι και ωραίος Βεβαίως πολύ Αλήθεια Βεβαίως Όποιος είναι Συριζέος είναι και ωραίος Εδώ η ομοιοκαταληξία που λέγαμε Συριζέος ωραίος Άρα όσοι είστε Συριζέοι είστε και ωραίοι ε, Το λέει ο Στεφάντος Κασελάκης Να νιώστε άνετα Δεν ξέρω από πολιτική επάρκεια Από ιδεολογικό πλαίσιο Από αρχές Από αριστεροσύνη Από ριζοσπαστισμό όπω πάτε. Αλλά όμω είστε ωραίοι. Καλό είναι και αυτό είναι ένα εισιτήριο στην ε, ζωή. Είναι ωραίοι οι Σιριζέοι, αλλά δεν είναι τόσο τόσο ωραίοι. Θέλω καταρχά να πω κάτι: Είμαι πολύ ωραίο. Αλήθεια. Βεβαίω. Έχω πρωθυπουργήτητα. Είμαι πολύ ωραίο. Ιδίω το βράδυ. Με λένε. Κυριάκου πίσω από το όνομα Μητσοτάκη. Αυτόγραφα υπογράφω Στο κινηματογράφο. γράφω Τραβάτε με και ας Πληρώνω φωτογράφω Πίνω βέρμουτ και τζιν Στούκας είναι το παιδί Κόπανος είναι Είσαι πολύ ωραίος Τι είπατε Τι είπατε, Τι είπατε? Είσαι πολύ ωραίος Αλήθεια Βεβαίως. Εγώ πια δεν μ' αρέσει να πήρε αυτό λόγο Το ξέρετε είμαι σε ενός Εγώ είμαι αξιόπιστος. Βεβαίως! Είμαι χειδέος λαϊκιστής. Βεβαίως! Η αλήθεια είναι η αλήθεια της ευθύνης και η ευθύνη είναι η ευθύνη της αλήθειας. Βεβαίω! Η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ σοβαρό κόμμα, κύριε. Περί αυτού, καμία αμφιβολία Το βλέπουμε, το ζούμε, το επιλέγουμε Σε κάποιο βαθμό, ακριβώς γι' αυτό Επειδή είναι πολύ σοβαρό κόμμα Κύριε, εδώ Κυριάκος Μητσοτάκης ε, Στο τραγούδι Είμαι πολύ ωραίο του Θεμή Ανδρεάδη Λίγο νωρίτερα ο Κασελάκης που έλεγε ότι Σιριζέ είναι ωραί, κολλάει βεβαίω Ότι το ωραί, ή ωραί Έχουν χρέη και τα... Το κόμμα το συγκεκριμένο, το πρώτο δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία, έχει και πάρα πάρα πολλά χρέη, τα οποία δεν σβήνουν και με τίποτα. Αυξάνονται σαν το χρέος τη Ελλάδα ένα πράγμα που κάναμε, μπήκαμε στα μνημόνια, τρία μνημόνια με τη σειρά που θα βγαίναμε από το πρώτο και δεν θα μπαίναμε καν. Μπήκαμε στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο. Το χρέο έχει αυξηθεί, έχει εκτείναχθει, αλλά είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Με μικρότερο σχεδόν μισό χρέο μπήκαμε στα μνημόνια. Με μεγαλύτερο έχουμε βγει. Είμαστε ελεύθεροι, ανεπτυγμένοι και η Ευρώπη δεν λέει τίποτα γι' αυτό. Ενώ παλιά τότε είπε: ωραίε ιστορίε όλε αυτέ. Ο ιστορικό του μέλλοντο, αν υπάρξει και αν ασχοληθεί με την Ελλάδα, αν υπάρχει και Ελλάδα δηλαδή, θα έχει πολλά να γράψει και αν ασχοληθούν και οι μελετητέ τη μελλοντική ιστορία, θα τραβάνουν τα μαλλιά του και θα έχουν πολλέ απορίε. Αλλά έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα έχουν πολλέ απορίε για το πώ ακριβώ. ένας εφοπλιστής θέλει να φτιάξει κέντρο κυβέρνηση Δεν έχω κανένα πρόβλημα να σας πω τα καλά και τα κακά τα οποία ε, έχω κάνει αυτό που ανέλαβα πρόεδρος, έχω κάνει λάθη έχω κάνει και μερικά πράγματα καλά αλλά στο τέλος της ημέρας χτίζουμε ένα κίνημα και το κίνημα αυτό Θα μπορείς να γίνει κοινωνική κυβέρνηση μη μας Αυτό βλέπω σα ακολουθώ στις περιοδίε σας Και βλέπουμε μια διαφορετική προεκλογική εκστρατεία. Πιστεύετε ότι αυτό θα φέρει πολύ καλύτερα ποσοστά από τις τελευταίες εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ Πιστεύω ότι θα φέρει ε, σίγουρα ποσοστά τα οποία θα μείνουν μαζί μα μετά από αυτές τις εκλογές Και βάσει των οποίων θα χτίσουμε την καινούρια σύγχρονη, όχι μόνο σύγχρονη αριστερά, αλλά τη μεγάλη και το αριστερά, τη δημοκρατική παράδεξη του τόπου που θα κυβερνήσει. Πόνο, <Τοχρο> μα έρθει, Μακάρι! Τη δημοκρατική παράδεξη του τόπου που θα κυβερνήσει. Η Μαρίνα Σάτη, στον Πόνο και στο Μακάρι. Στην ελπίδα αυτή, έτσι όπω την εξέφραση και στην Κυροβίζων, ενδέκατη θέση, δεν έχει σημασία. Εδώ ο Στέφανος Κασελάκη σε μια από τι που έδωσε χτε σήμερα. Ε, λέει ότι θέλει να φτιάξει τη μεγάλη κεντροαριστερά και αυτό, και ο Τσίπρας αυτό ήθελε να φτιάξει, δεν το πολύ έφτιαξε. Με τον καμένο δηλαδή δεν έγινε. Εκτό αν όλο αυτό ήταν η μεγάλη κεντροαριστερά, και ο Ανδρουλάκη θέλει να φτιάξει τη μεγάλη κεντροαριστερά, δεν βλέπω να τη φτιάχνει. Κανεί δεν ξέρει βεβαίω, γιατί ο ελληνικό λαό πάντα έχει κέφια. Στι 9 Ιουνίου θα τα μετρήσουμε όλα αυτά. Στην ίδια συνέντευξη, ο Στέφαν Κασελάκη, που λέγεται Μεγάλη κεντροαριστερά, μιλάει για τον εαυτό του. Καθόλου πρωτότυπο, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, ένα νάρκης να μιλάει για τον εαυτό του. Αλλά κάνει αυτό που έκανε με πολύ ωραίο τρόπο. Ο Παναγιώτης Ψομοιάδης μιλάει στο τρίτο ενικό πρόσωπο για τον εαυτό του. Ο κόσμος έχει απογοητευτεί πάρα πολύ από την πολιτική στη χώρα μας. Δεστάζεται προδομένως, το ξέρω... και τον παροτρίω εάν θέλει να ξαναπιστέψει, όχι μόνο να με ακούσει, καλό αυτό, αλλά να κοιτάξει το ψηφοδέλτιό μα, να κοιτάξει αυτά τα εξαιρετικά μυαλά, τα εξαιρετικά παιδιά που έχουν μόνο του μπει στη μάχη στην πρώτη γραμμή και αξίζουν λίγο στην παράσταση. Φόρουμε μαζί μακά! Για πρώτη φορά ακόμα στην Ελλάδα κάνει μια αμεσοδημοκρατική διαδικασία, ανοίγει το ψηφοδέλτιό του έναν πρόεδρο, ο οποίο έχει κατηγορηθεί για πολλά αλλά στην πράξη. Είναι μακράν ο πιο δημοκρατικός πρόεδρος των κομμάτων στην Ελλάδα. Μπράβο! Και έχει εμπιστευτεί τα μέλη και τους φίλους της ε, μεγάλης προεδρικής παράτηξης που είμαστε να αποφασίσουν ποιου θέλουν στις βρεξέρες και στο Στρασβούργο. Αυτό πάνε πει ηγετικότητα, αυτό θέλουμε να κάνουμε. Μπράβο! Πρόεδρος, ο οποίος ε, είναι μακράν ο πιο δημοκρατικός πρόεδρος των κομμάτων στην Ελλάδα. Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Ρωτήσαμε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να μα πει την αποψή του για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε ότι ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο πιο δημοκρατικό πρόεδρο αυτή τη στιγμή στα κόμματα στην Ελλάδα και ότι έχει ηγετικότητα. Αυτά λοιπόν από τον Στέφανο Κασελάκη. Ο Ψωμιάδη το κάνει καλύτερα, το κάνει συνεχώ. Ποτέ δεν μιλούσε σε πρώτο ενικό ο Ψωμιάδη, πάντα έλεγε σε τρίτο ενικό. Έλεγε ο Παναγιώτη κάνει αυτό, ο Αυτό. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο ήταν εκεί πάνω, γιατί και οι Θεσσαλονίκοι έχουν ε, ιστορία, δεν είναι τυχαίοι. Έχουν επιλέξει του καλύτερου, Παπαγιοργόπουλου, Τσοχατζόπουλου, Ψωμιάδητε. Εδώ λοιπόν τρίτο ενικό και για τον Κασελάκη. Και άργησε από το Σεπτέμβριο που έχει κάνει την εμφάνισή του στην Ελλάδα. Πέρασαν πόσοι 7-8 μήνε και τώρα σήμερα πρώτη φορά χρησιμοποιεί το τρίτο ενικό. Θα μπορούσε κάποιο να πει ότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν είναι σοβαρά αυτά, γιατί σοβαρά είναι αυτά που έρχονται. Είναι μου κρετέμπολι σοβαρό κόμμα κύριε. Υπάρχει χαρτί γία mm -hmm. το οποίο μπορεί να έχει την ίδια να φέρει την ίδια μάρκα, αλλά είναι τρίφλο, αλλά είναι δύφοδο. Είναι κρετέλλεται σοβαρό κόμμα κύριε. Το χιόνι σε μέρα μεσημέρι, συνήθω πέφτη βράδυ. Είναι κρετέμουν σοβαροκόμμα κύριοι. Μετακινούμαστε στα ψηλότερα σημεία του σπιτιού όταν βλέπουμε. Να υπάρχει ενδεχόμενο πλημμύρα, ιδίω κατά τι νυχτερινέ ώρε. Η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ σοβαρό κόμμα, κύριε. Έχει γίνει σήμερα θέμα, γιατί το έχετε δει και εσεί, ο τρόπο που χαιρετήσατε σε κάποια στιγμή τον Ερντογάν. Ότι κάνατε μια μικρή υπόκληση. Εγώ θα αποδίδω πάντοτε τον δέοντα σεβασμό στην αρχηγό του κράτου. Όπω το έπραξα και το Σάββατο, που την είδα, το έπραξα και σήμερα και θα το πράττω Η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ σοβαρό κόμμα, κύριε. Από αυτά τα τέσσερα χρόνια που λέτε, τα δύο ήταν κορονοϊό με κλειστή την οικονομία. Τότε μπορούσατε να φτιάξετε ε, τον νοσοκομείο. Όχι, όχι, όχι. όχι. Γιατί, γιατί ήταν κλειστή η οικονομία, mm. δεν γινόταν καμία παραγγελία και δεν ερχόταν ούτε βίδα στην Ελλάδα και σε όλε τι χώρε. Δεν βρίσκανε μπουλό αυτά, βίδε. Η Νέα χρόνο. Δημοκρατία είναι πολύ σοβαρό κόμμα, κύριε. Όταν έχουν βρεθεί ουσιαστικά και σοβαρά και τρομερά επικίνδυνα όπλα μέσα σε. Ένα κορυφαίο πανεπιστημιακό ίδρυμα, δεν είναι δυνατόν κάποιο συμπολίτη μα να έχει πρόσβαση σε όπλα τα οποία έχει πρόσβαση ο στρατό τη Συρία. Είναι δημοκρατέμπολι σου αρέο κύριε. Παρ' όλα αυτά, η προσπάθεια πρέπει να είναι η εξοικονόμηση. Δηλαδή, δεν ξεχνάμε τον θερμοσύμφωνα, δεν αφήνουμε ακόμα και ένα φω ανοιχτό. Η Νέα είναι δημοκρατέμπολι σου αρέο κύριε. Τα φτωχάνικου, κυρία, δεν έχουν αυτοκίνητο. Πώ να το κάνουμε. Η είναι δημοκρατέμπολι σου αρέο κόμμα, κύριε. Σήμερα, στα σούπερ μάρκετ μασού τη, θα πωλείτε το αρνί 8,9. ευρώ το κιλό. Σφουγγάρι! Η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ σοβαρό κόμμα, κύριε. Φυσικά! Εμείς δεν είμαστε ρεμπεσκέδες. Φυσικά έρχεται και ο βορίδης να επιβεβαιώσει ότι δεν είναι ρεμπεσκέδες και κυρίως ότι είναι πολύ σοβαρό κόμμα κύριοι ακούσαμε μερικά αποσπάσματα που αποδεικνύουν αυτό ακριβώς. Τη σοβαρότητα, στην τύχη μπήκαμε στο αρχείο Και θυμηθήκαμε κάποιες πολύ καλές στιγμές από τις βίδες τη βούλτεψης, από το να κλείνεται το που έλεγε ο Σκρέκας για να έχετε χαμηλού λογαριασμούς ρεύματο όταν ήταν στην ενέργεια, από το, την τιμή του αρνιού μετά όταν και το χαρτί υγείας όταν πήγε στο άλλο υπουργείο το αναπτύξεως, από το σκυλακάκι που έλεγε τα αυτοκίνητα τα έχουν οι πλούσιοι, οι φτωχοί δεν έχουν αυτοκίνητα, ότι όποιος έχει αυτοκίνητο είναι πλούσιο δηλαδή. Ε, πιο γενικότερα τον Κυριάκο, το Μητσοτάκι που έλεγε το χιόνι πέφτει πάντα νύχτα. Ήρθε μεσημέρι και δεν ήταν έτοιμο ο κρατικό μηχανισμό. Καθότι γνωρίζουμε όλοι ότι ο κρατικό μηχανισμό στην Ελλάδα από τι 10 το βράδυ και μετά, από τι 6 το βράδυ και μετά το απόγευμα, στο χειμώνα για την νυχτόνι νωρί, λειτουργεί και άλλα τέτοια πάρα, πάρα πολύ ωραία με κορυφαίο τη βίδε. Τη βούλτεψη, ότι λόγω <Συλίου> κορονοϊού δεν είχαμε μπουλόνια και βίδε στην Ελλάδα και σταμάτησαν τα νοσοκομεία. Δεν είχαν εξοπλισμό Νοσοκομεία, αυτά τα ωραία από την κυβέρνηση την πολύ σοβαρή. 211-10-80-8-80 Αν θέλετε να μοιραστείτε σοβαρότητα κι εσείς να αναγνωρίσετε, να επικυρώσετε αυτό που είπε η Ντόρα Μπακογιάννη σήμερα το πρωί. Χθε ο Κυριακό Μνησοτάκη, πρωθυπουργό, συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο στην Άγκυρα, στο παλάτι του Ερντογάν. Εκεί λοιπόν, μετά στι κοινέ δηλώσει, ήρθε και το θέμα στο, στη Γάζα, στη σφαγή που κάνει το Ισραήλ. Κατά των Παλαιστινίων, για άλλη μια φορά, μέσα σε αυτά τα 80 χρόνια. Αυτή είναι και, νομίζω, η μεγαλύτερη, η μεγαλύτερη καταστροφή που γίνεται. Η γενοκτονία έχει χαρακτηριστεί και όχι αδίκως, Εκεί διαφώνησαν, γιατί ο Ερντογάν θεωρεί τη Χαμά αντιστασιακή οργάνωση, ο Μισοτάκη θεωρεί. Τρομοκρατική οργάνωση. Και εκεί όπω υπήρχε ένα μπραντεφέρ διαλόγου, ωραίο ήταν αυτό. Ένα έλεγε το ένα, άλλο το άλλο. Πολύ ωραία να μένουμε μόνο σε τέτοιε διαφωνίε λεκτικέ με την Τουρκία. Εκεί λοιπόν ο Κυριάκο Μητσοτάκης ε, είπε το περίφημο και θα το ακούσουμε τώρα και θα σκέφτεστε όσο το ακούμε ότι ο σημερινό απολογισμό στη Γάζα είναι 35.000 νεκροί. 35.000 νεκροί πότε ξανά στη σύγχρονη ιστορία μέσα 7 μήνε. Από επίθεση έχουμε 35.000 νεκρούς 15.000 από αυτά ήταν παιδιά Με την ε, Τουρκία δεν συμφωνούμε πάντα Στα θέματα τα οποία ε, αφορούν την ε, Μέση Ανατολή Η θέση της ε, Αθήνας είναι ότι το Ισραήλ είχε κάθε δικαίωμα να αμυνθεί Το Ισραήλ είχε κάθε δικαίωμα να αμυνθεί Να αμυνθεί σε μια αιματηρή και προκλητική εισβολή τρομοκρατών στο έδαφος της, με μια επίθεση με θύματα αθώους, οι οποίοι δολοφονήθηκαν, απήχθησαν, βασανίστηκαν και μάλιστα μια τρομοκρατική οργάνωση που δεν εκπροσωπεί του παλιστιακό λαό. Εδώ λοιπόν όλο αυτό το παρουσιάζει ως άμυνα. Άμυνα, ο Κυριάκος Μιτσοτάκη, ακόμη και αν δεχτούμε και βάλουμε κάνουμε αυτό που δεν είναι σωστό να γίνεται: πόσου νεκρού είχε ο ένα, πόσου νεκρού είχε ο άλλο. Δηλαδή, μπήκε η τρομοκρατική σύμφωνα με τον Κυριάκο Μιτσοτάκη, Χαμά τότε στο έδαφο του Ισραήλ και είχε πειρεομήρου. Υπάρχουν κάποιοι ακόμη όμοιροι εγνοούμενοι και έχει και νεκρού. Ήταν 100, 200, βάλτε όσου θέλετε, α βάλουμε και 300. Ξαναλέω, δεν είναι σωστό αυτό που κάνουμε. Αλλά όμω για να κάνουμε την αντιστοίχηση. Και το Ισραήλ απαντώντα σε άμυνα. Σε άμυνα, έχει διώξει 2 εκατομμύρια Παλαιστινίου από τα εδάφη τους, έχει φτάσει στο τελευταίο κομμάτι τη Γάζας έχει πάρει όλη τη Γάζα και έχει 35.000 νεκρού, 15.000 από αυτά παιδιά. Αυτό, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι η άμυνα του Ισραήλ. Ότι κινδύνευε από όλου αυτού, του 35.000. Από τα 15.000 παιδιά κινδύνευε το κράτο, το ισχυρότατο κράτο του Ισραήλ και έπρεπε να του σκοτώσει όλου αυτού, και έβλεπα και κάποια. Πλάνα σήμερα, γιατί πηγαίνει η ανθρωπιστική βοήθεια ή προσπαθεί να πάει ανθρωπιστική βοήθεια με ταλίκε και από την Ιορδανία και από την Αίγυπτο, στέλνουν και ευρωπαϊκές, ευρωπαϊκά κινήματα, διάφορε χώρε του κόσμου, στου Παλαιστίνιου που διώχνονται από το πάνω μέρο τη Γάζα. Συνεχώ, πρόχνονται, πρόχνονται, έχουν φτάσει στο κάτω, σκοτώνονται, έχουν φύγει από τα σπίτια του και δεν έχουν ούτε να δουλέψουν, ούτε πώ να ζήσουν, ούτε που να μείνουν. Και στέλνουν α, ανθρωπιστική βοήθεια και είναι, έχουν σταματήσει οι Ισραηλοί. Ε, κάτοικοι, όχι ο στρατό. Απλοί άνθρωποι με τα τζιν του, είναι εκεί νέοι άνθρωποι, είναι και νέοι περισσότεροι με τα μπλουζάκια, κοντομάνικα, γιατί κάνει και ζέστη καλοκαίρι. Και έχουν πάρει την, έχουν ανοίξει την ταλίκα, έχουν βγάλει τα προϊόντα και τα σκίζουν. Για να μην φτάσουν ποτέ στους πεινασμένου, σκοτωμένους, εξαθλειωμένου, διοκόμενου, κάτω από γενοκτονία Σε μάνε, παιδιά, οικογένειε. Τα σκίζουν και είναι και αλεύρι σε κάποιε ακούλε και πηχύνεται κάτω στον δρόμο για να μην φτάσει ποτέ στου Παλαιστίνου. Αυτό το κάνουν οι άνθρωποι κάτοικοι του Ισραήλ. Υπάρχουν και κάποιε φωνέ κάποιες φωνές μέσα του Ισραήλ. Βεβαίω είναι μειοψηφία που λένε όλο αυτό που κάνουμε είναι τρέλα. Έχει να γίνει δεκαετίε. Θυμίζει άλλε εποχέ που εμεί ω κάτοικοι, ω Εβραίοι τα έχουμε υποστεί. Οι πολλοί όμω κάνουν αυτό που σα περιέγραψα. Η συνηγορούν σε αυτό που σα περιέγραψα ε, τώρα. Η άλλη πολιτική εδώ τη σοβαρή κυβέρνηση λένε αυτά. Δεν μπορεί να ανέχεσαι και την, τα χιλιάδες νεκρά παιδιά στην Γάζα. Ποιο τον ανέχεται. Όχι, θέλω να πω ότι μπορεί να έχει και τι δύο αυτέ. Όχι, κανένα δεν τον Εγώ ολογενικά. Δεν υπάρχει κανένα πολιτισμένο άνθρωπο που θα ανεχόταν να βλέπει να σκοτώνονται παιδιά. Mm. Το ερώτημα είναι ποιοι ευθύνονται για τα παιδιά που σκοτώνονται στη Γάζα. Θα και το Ζαϊλ, σε αυτό. Η Χαμά ευθύνεται. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Η Χαμά ευθύνεται. Ένα λεπτό. Αυτή έχει πάρει ο μύρο και το λαό τη Παλαιστίνη στη Γάζα, χρησιμοποιεί το λαό τη Παλαιστίνη ω ανθρώπινη ασπίδα, του βάζει μπροστά στα στρατοτικά χτυπέδια να σκοτώνονται για να κερδίζει διεθνή ζυμπάδια. Ε, πρέπει να το πει κάποιος Η Χαμάς ευθύνεται Η Χαμάς έχει σκοτώσει 15.000 παιδιά 15.000 παιδιά είναι πόλη είναι, Με τα ελληνικά δεδομένα είναι πόλη ολόκληρη Και 35.000 γυναικόπαιδα Γιατί ποιοι θα σκοτωθούν Η Χαμάς λοιπόν, εδώ Άδωνης Γιοργιάδης Πολύ καθαρό, ενώ θλίβεται για τα νεκρά παιδιά Αλλά όμως φταίει η Χαμάς. Το Ισραήλ αθώο, δεν έχει κάνει τίποτα πύραυλος, καμία σφαίρα, κανένα πύραυλος Κανένα άδειασμα κοντέινερ για να μην, φάνε, να μην έχουν να φάνε αυτά τα παιδιά. Τίποτε, απολύτω. Χτε βράδυ έγινε η ολονοιχτία των φοιτητικών συλλόγων με πρόταση τη Πανασπουδαστική έξω από το, την Βρυτανία, στην Πανεπιστημίου. Ε, και συνεχίζουν και με καταλήψει, μάλιστα έχει καταληφθεί και η νομική και ε, ε, είναι σε εξέλιξη επιχείρηση αστυνομία. Σπάει λουκέτα, μπαίνει μέσα να διώξει, να καθαρίσει τη νομική από του φοιτητέ που τη ζητάνε να μην σκοτώνονται παιδιά. Δεν το δέχεται αυτό το ελληνικό κράτος, η ελληνική αστυνομία. Πήγανε εκεί τα περιπολικά γιατί δεν είναι ταξί τα περιπολικά. Εκεί βρέθηκαν οι δυνάμεις την ώρα που έπρεπε και διώχνουνε και ενώνουν το κτίριο και κατεβάζουν και τις παλαιστινιακές ημέσες ως ένδειξη αλληλεγγύης προς ένα λαό που στην κυριολεξία σφάζεται ακόμη και τώρα που μιλάμε. Από την χθεσινή ολονυχτία λοιπόν το γνωστό τραγούδι. ο κόσμος και το τραγουδάει ρήτα Αντωνοπούλου βεβαίως δεν έλειψε και αυτή όπως και πολλοί καλλιτέχνες χθες το βράδυ και συνεχίζεται, το θα συνεχιστούν και διαδηλώσει και καταλήψεις και πορείες και συγκεντρώσεις των φοιτητών της νέας γενιάς αυτού του τόπου ε, πηγαίνουν και μεγαλύτεροι από τις ωραίες στιγμές τη εποχή. Κάπω έτσι δίνουν εξετάσει οι λαοί και έτσι στέκονται στη σωστή πλευρά τη ιστορία. Γιατί είναι μία η σωστή πλευρά τη ιστορία να μη σφάζει παιδιά. Αυτή είναι η σωστή πλευρά τη ιστορία. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχα να λέγαμε 2, 1, 10 -80, 80, 80 το τηλέφωνο επικοινωνία. Ξέρετε ποιο σα περιμένει εκεί. Ο Δημήτρη Κίκη ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρο του ουλάου. Αποστολή. Έλα! Έλα αποστολή! Καλώ όρησε. Καλώ ευρκαγέ. Πολύ περίσευμα μα άφησε ο Μιτσοτάκη και είχαμε, γιατί είμαι συνταξιούχο. Μα έχουν κόψει συντάξει σε δώρα και αυτά και δεν είχαμε να πάμε ούτε στο χωριό. Και τη βγάλαμε εδώ στο σπίτι. Ο, ο Μιτσοτάκη, δεν ο, ξέρω ο, τι μαζί... λέτε, ο Μιτσοτάκη σα είδε να φεύγετε. Τώρα τι κάνετε εσεί, δεν ξέρω. Και έκανα Μιτσοτάκη, μα είπε να φεύγουμε. Σα είδε, είδε. σα είδε να φεύγετε, ναι, έξω τον δρόμο. κάτω στο Πάσχα. Κρατώ, όπω σα είπα, ω ενθαρρυντικό ότι ο κόσμο είχε τελικά αρκετό διαθέσιμο εισόδημα mm. για να μπορέσει να τα ταξιδέψει. Αυτό δεν σημαίνει μπορεί να κόψει από κάτι άλλο για να φύγει. Τώρα πάει στην Τουρκία να κάνει ντύλι Γιατί αυτός με, το δίλ Đίλη, με τον Ντογάν κάνει ντύλι Ντύλι το καντίλι κάνουνε Γιατί ντύλι δεν κάνουνε το <χει> <χει> <χει> <χει> Δίλ yeah. Τα κάνει κοντά. Ο Εντογάν πληρώνει καλά. Δεν έχω ακούσει κάτι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. θα με θυμηθεί. Πληρώνει καλά ο Εντογάν. Πληρώνει παντού. στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Κογκρέσο. Δεν μα πληρώνει και το χρέο τώρα σίγγα. Τι 400, τι 402. Ναι, ναι, ναι. Χρόνια, εννοώ. Τώρα θα μα κάνει η απικία τη Τουρκία. We are at the same page, δηλαδή συμφωνούμε. Τι έργο έχει κάνει ο Μιτσοτάκη. Δηλαδή, στην οικογένεια τι έργο που λέει ο Μιτσοτάκη έχει κάνει ένα έργο. Καλά, τώρα θα ανοίξουμε κουβέντα τώρα. Τέλο πάντων, ποιο είναι το έργο τη οικογένεια Μιτσοτάκη. Έχει υπογράψει τρία μνημόνια. Έχει καταστρέψει τη χώρα. Δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή τη. Ποιο είναι ακριβώ το έργο για να μα πει αυτό που είπε τώρα, ο Μιτσοτάκη. Τώρα θα μου πει τι θα κάνουμε τώρα. Είναι... Τέλο πάντων, το λέμε έτσι γιατί ακούστηκε στην εκπομπή. Τέλο πάντων, το λέμε έτσι γιατί ακούστηκε στην εκπομπή. Ποιο είναι το έργο που έχει κάνει αυτό. Τώρα, αντάξει, άμα είναι να μην εκτιμούμε τίποτα, Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Μπορεί, Μπάει και αυτοί οι ευρωπαιώμε παρουσιάστηκε αυτή να πάει να κάνει κουβέντα με το τέλο. Ο κυριακό Μητσοτάκη είναι να ευέσει το σημείο για μένα. Μου αρέσουν τέτοιοι άντρε και θα ήθελα να πολύ να το γνωρίσω πραγματικά. Και εννοείται να συζητήσουμε σε πράγματα τη πολιτική και τόσο πολιτική. Που πάει την περιμονή να γραπτάγη κουβέντα, να πάει στη βόρειο έβγαρια, να πάει πάνω από του αναμετρήσει, να πάει όταν γίνονται χρηστιασίνο και έξω του ανάπτυξη πάνω, σαν να δική πολιών, μια διαμερία μάτι και όλοι οι άλλοι. Οι παρευρισκόμενοι εκεί και είναι ακριβώ έργο που του κάνει ο Μητσοτάκη. τι είναι. Εντάξει. Πάει, Αν εσεί δεν τα βλέπετε, να πάτε σε άλλη χώρα. εμεί δεν τα. Να πάμε σε άλλη χώρα που δεν έχουμε πάει όταν είμαστε μικροί. Τώρα, ένα όχι, λάθο, όχι. Να στείλτε αυτού σε άλλη χώρα, άκυρο. Α, μπράβο. Mm. Αυτοί πρέπει να πάνε. Όχι, άκου να δεν πρέπει να πάνε σε άλλη χώρα. Πρέπει να του κάνουμε φτωχού όπω κάνανε αυτοί εμά και να μείνουν εδώ και να περνάμε με αυτά που ψηφίσανε για εμά. Αυτό είναι το δίκαιο. Ούτε ξύλο, ούτε τίποτα. Να ζούνε με αυτά που ψηφίσανε αυτοί για μα και να μην έχουν κεφράγιο. Γεια σας! Γεια σας! Αφού έγινε να παίρνω. Ξαφνικά εκεί που ακούγαμε τον Αποστόλη, μας το φραγκάρανε. Δεν ακούγεται τίποτα. Τι έγινε. Πού έγινε, τι έγινε αυτό, πού συνέβη, Από πού ακούτε. Για Με δυο παπούτσια. Της Για Με δυο παπούτσια. Κατάλαβα, ναι, δεν τη λέω την κρυάδα. Με δυο... Πάνε, γιατί για ανθρώπου σε κάνει ασκολητό. Δεν ξέρω να το πω από το πίσω. Υπάρχει πιθανότητα, πηγαίνει στου και βλέπουμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Οκ. Okay. Κάντε από εκεί με έχουμε, τον αποστόριν. Κι εγώ δεν συμφωνώ. Κλείνουν το κανάλι 67. Κλείνουν και τον τάφο τους. Κλείνουν. Κλείνουν και τον τάφο τους. Κλείνουν. Φασισμός. προδοσία! κι Έσχρι κυγιο! Έσχη κυό! Κυρίω και κύριοι. Κάντη κινητή Ελλάδο! Αλλιία, αλλιώ! Αληθεία! Αρκουδέινες! <ΣΠΟ> Να σου ρωτήσω κάτι. Τι, μια και πήγε ο Χριστό Eurovision σύμφωνα με το Πελεόπουλο που φτιάξατε εσεί. Εδώ για πρώτη φορά στην Ελληνέζ μου θα σα παρουσιάσω βίντεο κλειπ του Ιησού Χριστού του Ιδίου στην πρώτη Eurovision στο Τρότχεν τη Νορβηγία. Σε μου δείπε το, Τι Σταυρό κουβαλάω. Τι Σταυρό κουβαλάω. Με ρωτάνε οι φίλοι. Αυτό είναι, Τι πλούτορφο και μαλακίε. Jesus Rison, Jesus Christ Superstar. Όλα απόψε σε θυμίζουν και δεν ξέρω. Που πάω, στο μου τσιγάρο Μιλάω Ορίστε Νάτο Ο Ιησούς Χριστός με το χιλόφωνο Και με ποιον και κόντρα Με τους Roting Christ Ε, ε ναι πάντα υπήρχε κάτι Έχασε γιατί το κοινό ψήφισε το βαραβά Τα ζώα <Τι> Εμεί δεν είμαστε ρε Εμείς δεν είμαστε Η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ σουβαρό κόμμα κύριε. Φυσικά. Για να το επιβεβαιώνει και ο Βορύδη, που ξέρει από σοβαρό ήταν αυτό το ωραίο φυσικά έτσι που το λέει, χωρί ηρωνία ίχνος μάλλον ισχύει. Τι μάλλον ισχύει σίγουρα αυτό που λέει τώρα, Μπακογιάννη, και τώρα. Με ότι δεν είναι και ότι κυρίω είναι πολύ σοβαρό ε, κόμμα. Και επειδή έχουμε 0% πληθωρισμό, επειδή ακριβώ έχουμε το σοβαρό κόμμα στην κυβέρνηση, είναι ευκαιρία να πάμε να ξεχυθούμε στα καταστήματα ή αλλού και να αγοράσουμε αυτό που πρέπει. Μέσα συνέλληνε. Μου... Έχει επιστολές του Ιησού Χριστού του Ιδίου. Γράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός Επιστολή δική του, δικές του Το χειρόγραφο του Ιησού κοστίζει 20 μόνον ευρώ Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο που θα έχετε επιστολές του Ιησού Χριστού του Θεού μας Το καταλαβαίνετε, δεν το πιστεύετε, ορίστε Επιστολή του Κυρίου Ιμώνης του Χριστού Κοστίζει 20 μόνον ευρώ Νάτι Αυτή εδώ είναι. Την έγραψε ο ίδιος. Ιστορικέ ιστορικές και αρχαιολογικές αποδείξεις του Αγίου Νεκταρίου Εγίνη για την αυθεντικότητα του Αγίου Μανδηλίου και τσ... να το δείξουμε ότι το αναφένεται στην οθόνη αυτό που δείχναμε προηγούμενο παρακαλώ. Και της επιστολής του Κυρίου προς τον Ναύγαρο καθώς και πως η ιερά μορφή του Κυρίου που υπάρχει στι εκκλησίες μας είναι αυτή που είδαν ω τον έζησαν από κοντά στα χρόνια που ο Χριστός Επιστολή του Ισού μα. Ο ίδιο ο Θεό μα, ο Χριστός μα, γράφει επιστολή. Νάτι. Να μιλά για πατρίδα και θρησκεία ενώ ταυτόχρονα πουλά δίθεν χειρόγραφα του Χριστού. Κοστίζει 20, 20 μόνο ευρώ. Θυνιστά πράξη μέγιστη πολιτική εξαπάτηση. Το χειρόγραφο του Ιησού στο 2, 10, 38, 2.10.38.15.000. Πράξη μέγιστη πολιτική εξαπάτηση. Με ένα απλό τηλεφώνημα και μόνομα 20 ευρώ δικό σα. Τσάμπα πράγμα. 0% πληθωρισμό. Λαό τώρα μέρο δεύτερον. Έχει και 9 ενέα έκτοτε είναι ευρωεφλογία. Εσύ. Εδώ ρε, μαλάκα, κλείνω τα 60. Να σου πω πρώτη φορά. 60 Κατά... χρόνια μαλάκα σε πώ θα έχει καταφέρει, μπράβο. Μπράβο! Όχι, αυτό είναι να... επίτευγμα, όχι μπράβο. Να σου πω κάτι. Καταρχήν, αρχίζω και συμφωνώ με τον Καλαμούκη και τον oh... Πάμπε. Πάζω... Oh... <στά> Άστο, αυτό είναι σκληρό. Ρε φίλε, είπε σωστή παιδιά. Πηγαίνετε όλοι να ψηφίσετε. Μην ψηφίσετε ό,τι ψηφίζω εγώ ή ξέρω εγώ, ό,τι γουστάρετε. Πηγαίνετε. Μα πήγαίντε, γιατί, θα σε καταφέρω. παρακαλώ, άσυμα να ψηφίσουμε αυτό που ψηφίζει εσύ, σε παρακαλώ. Ωραία... Τι ψηφίζει αυτή καταφέρω. την δεν εβδομάδα όμω. Το... Δεν το λέω για να ψηφίσω αυτό που ψηφίζω εγώ. Λέω, πηγαίνετε παιδιά να ψηφίσετε και όπω λέει και ο Καλαμούκη, μπράβο ρε Καλαμούκη, πατώστε του. Πηγαίνετε όμω να ψηφίσετε. Σε Να υπάρχει αποχή 5% μόνο. Βάζωμα, παιδιά, βάζωμα. <Κιλίδι> Γεια σου, ρε παλίκα, ρε. Γεια Τι κάνει. Λοιπόν, σε παίρνω για μια καταγγελία. Για κάνει. Στη Νέα Φιλαδέλφια, λοιπόν, όπω ίσω ξέρει, πρόκειται να γίνει το Conference League ο τελικό. Ναι. Γι' αυτό το Conference League, ο πρώην δήμαρχο, μόνο του, μόνο του, χωρί Δημοτικό Συμβούλιο, χωρί τίποτα, υπέγραψε ένα γράμμα με την UEFA, το οποίο λέει ότι θα δώσει όλη τη Νέα Φιλαδέλφια, όλου του πόρου, όλου του χώρου και όλα τα resources τέλο πάντων τη διάθεση τη UEFA. Πάτα. Λοιπόν, ήρθε ο νέο Δήμαρχο, ο Γιάννη τον Πούλογλου, αδερφό του άλλου τον Πούλογλου. Ποιο είναι άλλο τον Πούλογλου? Ο άλλο τον Πούλογλου, υπόδικο τη Νέα Δημοκρατία. Α, μάλιστα, ναι. Ε, καλά, δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Όχι, ρε παιδί μου, δεν το ρίχνουν εκεί. Ε, γιατί το αναφέρει. Για να πω ότι δεν είναι άγνωστο. Είναι... Α, μάλιστα, μάλιστα. Ήρθε λοιπόν ο Γιάννη τον Πούλογλου και το κατέβασε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί το κράτο έχει συνέχεια, όπω και ο Δήμο. Έχει συνέχεια και συνέπεια και τέτοιο. Έρχεται λοιπόν και ψηφίζουμε ανάμεσα στα άλλα. Πρόσεξε, θέλω να σου πω ότι. Όχι, θα πάει τον το Πούλογλου κόντρα στο Μελισανίδη, τώρα θες να πει εσύ. Δεν ξέρω. Α. Εγώ δεν είπα Δεν πήγε ο Βούρο, το... α πούμε. Κανείδη, εγώ μιλάω για UEFA. Ναι, UEFA, UEFA, ναι. Θα πάει κόντρα στο Μελισανίδη να κάνει τη φιέστα στο. Για σοφιά. Μιλάω ότι το υπογράψανε. Άσε που γραφε. βγήκε κάποιο να πει ότι θα φάει ψωμί όλη η περιοχή, όλη η Το είπα ή όχι ακόμα. Το τοπε, ο. Ο, ο, ο... ο παπαγάλο. Το Opa papagalos! o ti sanga Ο οποίο Γούλα είναι ο υπεύθυνο αντιδήμαρχος παιδεία. Βέβαια, αυτό σκέφτεται να βάλει ένα ανά μπροστά από το επώνυμό του. Τέλο πάντων. Και τι υπογράψανε, δεν ψηφίσανε όλο το πακέτο γιατί το θεωρήσανε δεδομένο. Αυτό που περάσανε στο ψήφισμα είναι τα προάβλια των σχολείων του πρώτου γυμνασίου Λυκείου και του δευτέρου δημοτικού σχολείου. Να μπουν καντίνε. Να γίνουνε πάρκινγκ. Πάρκινγκ, σωστό. Εντάξει, εγώ το πα Δηλαδή, στα χωριά, πώ γίνονται τα πανηγύρια στα σχολεία. Ε, θα μπορούσαν να γίνουνε καντίνε. Πάρκινγκ, πάρκινγκ, το ακούω. Πάρκινγκ. Γιατί δεν έχει πάρκινγκ το Αγία Σοφία, το υπερσύγχρονο εκεί που δώσαμε και σκάψαμε μέχρι να βρούμε και φυσό. Μπράβο, Τέλο πάντων, εγώ παίρνω να πω ότι πολλοί γονεί είμαστε απέναντι. Ε, καλά. Μην δείτε ανάπτυξη, αμέσω απέναντι. Έλεο, Τζίζε. Μην με κάνει και γελάω, ωραία. Όταν γίνεται το, το παζάρι στη Νέα Φιλαδέλφια και κλείνει ο λιδικελεία, δεν έχετε πρόβλημα. Λοιπόν. Το δεύτερο δημοτικό συγκεκριμένα έχει καθίσει το προαυλιό του. για τα Όταν σχολεία... γίνεται το παζάρι και κλείνει όλη την κελία, Είναι απλά Δετάρτη και μιλάω... πάμε για πίτσα στο Ελντοράντο. Σου... Ε? Σου μιλάω για τα σχολεία τα οποία είχαν πλημμυρίσει το 2021 που τα είχαν δείξει. Ωραία, βροχή είναι, έπεσε, δεν ήξεραν πότε θα πέσει. Και το σχολείο το δεύτερο τα μαλακισμένα δημοτικό. που ήταν σε αποχαιτεύσει μέσα τα σακουλάκια από την Αντόνατ. Το δεύτερο δημοτικό το έχει θεμελιώσει ο Βενιζέλο. Να λέτε καλά που έχετε δημοτικό. τέλο πάντων με την κεραμέω η κερα... Εντυκαιριαμένο, ζωριακό ήταν να μην έχει τούτα αυτά. Ωραία. <laughs> και να σου πω στο κάτω-κάτω, στούρνη βγαίνουν από τα σχόλια, τούβλα. Ωραία. Γιατί να μην τα κάνουμε πάρκινγκ. Το πάρκινγκ προσφέρει και κάτι στην περιοχή, διευκολύνει. Ναι, καλά. <σφυριακότητα> Τέλο πάντων, ανοίγει κερκόπορτα για το συγκεκριμένο. Προσπαθούμε να βρούμε νομική λύση. Και αν δεν βρούμε νομική λύση, θα το καταργήσουμε τη πράγμαση. Εμεί θα είμαστε εκεί πέρα την ημέρα που θα γίνει. Την άλλη μέρα, τα παιδιά μα δίνουν επανελίνιε και δεν θα αφήσουμε να γίνει τίποτα. Α, λοιπόν, δώ... Κατάλαβα Κατάλαβε. Με αυτέ τι συνθήκε και οι επανελίνιε τον μπολόγλο. <συριακότητα> Αυτά τα ωραία στη Φιλαδέλφια, κάπου στη Δεκελίας που λέει και οι ένα πολύ γνωστό άσμα. Η συμφωνία των προσωπών υπεγράφει το 18 αν δεν κάνω λάθο, 6 χρόνια πριν. 5 χρόνια η Νέα Δημοκρατία η κυβέρνηση δεν έχει φέρει στη Βουλή τα πρωτόκολλα που πρέπει, γιατί πρέπει να επικυρωθούν, να κυρωθούν από τη Βουλή. Και μα είπε σήμερα το πρωί ο Βορύδη γι' αυτά. Άρα λοιπόν να το διευκρινίσουμε. Όχι, δεν πρόκειται να έρθουν προσκύρωση αυτέ οι συμφωνίε. Mm -hmm. Εντάξει, Ας δεν θα έρθουν Ποτέ Πάντως μέχρι να υπάρξει αποτελεσματικός μηχανισμός Ο οποίος θα διασφαλίζει Ότι δεν θα έχουμε αυτά τα οποία βλέπουμε Στη χώρα αυτή σήμερα Γι' αυτό το θέμα Η Ντόρα Μπακουγιάννη σήμερα το πρωί μας είπε Τα μνημόνια πρέπει να τα ψηφίσουμε. Ε, μπορούσαμε να το είχαμε κάνει νωρίτερα. Δε... Να δεχθώ αυτή την σας κριτική. Σα λέω ότι δεν το, το κάναμε. Γιατί οι εσωτερικέ ισορροπίε. Κύριε σας... Παβλόπουλε, να, να δεχθώ αυτή την δε... κριτική, τη δέχομαι. Με τα χαρά. Άρα πρέπει να το κάνουμε και τώρα, δε. Ούτω ή άλλω, σα το είχα πει. Για Δεν την νοιάζει καθόλου. Να το δεχτώ έτσι κι αλλιώ. Εδώ λοιπόν έχουμε μια μικρή απόκληση. Βεβαίω γίνεται για τακτική. Λόγου, δεν πρέπει να τα ψηφίσουμε τώρα γιατί θα φανεί ότι μετά από αυτό που έκανε η πρόεδρο η νεοεκλεγή σα στα Σκόπια, εμεί σειρώμαστε από πίσω. Αλλά ξέρουμε, όλη τη Νέα Δημοκρατία βολευόταν με όλο αυτό και τώρα βρήκε μια αφορμή μπα και καταργήσει τελείω τη συμφωνία που δεν μπορεί όμω γιατί πιέζουν οι Νατοικοί, και όλο αυτό έγινε για να μπει στο ΝΑΤΟ η Βόρεια Μακεδονία με ένα όνομα Τσάτρα Πάτρα. Ε, όλο αυτό το πολύπλοκο ξεκίνησε στραβά και συνεχίζεται στραβά. Το παρακολουθούμε όλοι, είναι εθνικό θέμα όπως λένε. Φτάσαμε στο τέλος, ε, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Ακολουθεί τρίτο μέρος του λαού, μας μετά διαφημίσεις, Γιώργος Πιέρος στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Καλή εβδομάδα, κύριε Αποστόνη. Αλλήμωνο, αλλήμωνο. Αν Α, δεν δηλώσετε πάνε... παρουσίες όλοι οι ψέκες, ο... ποιος? Δώσανε μέλη στον Πολωνό. Θα το βρουν όλοι. Emils in Poland 1978. The famous UFO in Poland. Μετά έχουμε τρίγωνα βερμούδων. Και στην Αλλάσκα, προσέξτε το αυτό, 100 αεροπλάνα κάθε χρόνο χάνονται εκεί. Μ' ακούς? ακούω, δεν σ' ακούω. Ναι, και 9.000 χαθήκανε από το 62. Και αυτό το λέει Security Officer UK. Η Μαξ λέγεται Τρίγωνο Βερμούδων έχουν και η Σκότλαντ το 1975. Η Σκότλαντ είναι η Γιάρντ ή η Σκότλαντ είναι η περιοχή Πάγο μουφα, Μπόριγκ. Όχι, ναι, όχι, Εντάξει, είναι ναι, ο καθένα. Προσέξτε, έχουν χαθεί πάρα πολλά εκεί. Αφού, αλλά όμω είναι ανοιχτή οι άλλοι άλλη. Γιατί... Δεν κλείσανε, Scotland, δεν εκεί... κλείσανε. Αυτά εγώ θέλω να μην κλείνουν. Σκότλαντ πολλή έχει το ελικόπτερο μπροστά όπω τη αστυνομία στη διαφήμιση. Με φωτογραφία UFO και του Έστειλα σχετικά με τη βαρύτητα. Τώρα είναι και ένα τέτοιο. Και το Η προσοχή μεγάλη και ότι έχουν δίκιο ότι ούτε ένα SOS δεν εξέπεμσαν τα αεροσκάφη. Όπω σα είπα, εγώ τρία γράμματα χειρίζα. Τι να πω. Προ... Ξέρω τώρα ε, τι, ένα κυριό. Και το ίδιο γίνεται και στο Queen Island της Αυστραλίας Είναι από κει μεριά προς τη Νέα Ζηλανδία Έχουνε και εκεί τριγώνο, εκεί χάσανε ένα αεροπλάνο Έλα ρε παιδάκι, παιδά. δεν αντέχω, Πάσχα έρχεται, Πάσχα φεύγει, Χριστούγεννα γιορτές Δεν εξασθενεί κάπου αυτό το πράγμα, αυτή η ψέκα, δεν αντέχω, έλα γεια Καλώ μα βρήκατε. Δεν σα ψάχναμε, μα τοίκατε. <λυκου> Τέλο πάντων. Πάντα γλυκούλη, μια παραγλικούλή για πάντα γλυκού. <usan> <ε>, ναι. ναι, ναι λοιπόν, Joná, να σου πω που τσάκονταν λέει τα παλικάρια ποιο έχει τι εφεντικέ επιστολή του κυρίου. Να του επιστολή του Ιησού μα ο ίδιο ο Θεό μα, ο Χριστό μα γράφει επιστολή. Να την παιδιά. Επιστολή του χριστού μα. Το χειρόγραφο του Ιησού στο 210, 38 15.00 με ένα απλό τηλεφώνη μα και μόνο μα 20 ευρώ δικό σα! Τσούπ, ξουπατάει το κυριακούλη και σου λέει γατάκια. Ε, εγώ έχω τι επιστολέ τη τις γνήση τη Παναγία. Oh, Μα τέτοιο είναι και του παίρνε και τα σόβα. Είναι ο πιο θερσκευόμενο από όλου. Επίση να πούμε στον κυγιάκου. Μια φορά κρυώκολόλλη για πάντα κρυόχολη. Εγώ. Έ, ναι. Έλα μου ακριβώ, ήταν. Ε. Ήταν ευτυχώ δευτέρα. Τι είναι σήμερα Δευτέρα, ναι. Ένα πείτο κακό, τώρα όχι μέρα και άλλο. Καλέ πάντα. Δεν πειράζει αγαπη μου γλυκιά, δεν πειράζει όλα καλά. Έλαμω, δεν σου πω λίγο και να πούμε και στον κυριακούλι που κόπτεται για τη συμφωνία των μπρεσών και για την Μακεδονία. Κόπτε, δεν κόπτεται. Πολύ κόπτεται, να του ναι. πούμε ότι πεδίο δόξη λευκρών. Τώρα που αυτοί εκεί του Βεμερό δεν θέλουν τη συμφωνία των προσπών γιατί τη θεωρούν και αυτοί με τη σειρά του προοδοτική, μπράβο, κούλι. Cool. Είναι ευκαιρία να την ακυρώσει, να ασκήσει βέτο και όλε αυτέ τι μαλακίε που μα έλεγε η Σίγουρα, πριν. ναι, αυτό θα γίνει τώρα. Αν δεν θα γίνει, λε, τέλο πάντων. Θα πάρει την βετάλια και θα κάνει βέτο. <laughs> <laughs> Λέω κι εγώ ένα. Ναι, <laughs> το ναι, το πού, ναι, σε κόλλησα, ε. <laughs> είναι. Ναι, Για να μην <laughs> άσχημα. Lo mor tamu ai gap mim pelolo na Θα μα έρθει όμω να γιορτάσουμε μαζί άλλη μία μεγάλη νίκη τη Νέα Δημοκρατία. Πόλο μα έρθει, μακάρι! Θα μας έρθει όμω, παπάρι, σίγουρα δεν ήρθε το δωδεκάρι. Λοιπόν, θέλω να σου δώσω ένα ερώτημα. Τι. Πώ λέγεται η τραγουδίστρια του Ισραήλ που πήγε από αυτή. Ισραήλ, Μάς, όχι, που ξέρω. Λέγεται Εντεν Δεν κολάν. Εντεν Και θα ρωτήσω εγώ. Thank Παρακαλώ. Με ρωτάει ακροατή. Άντε πάλι. Άσυμε τώρα που σου ρωτάνε Α, και ακροατέ. Για, για τη σκόνη εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικό. Στο ζερεφό, ένα λεπτό να απαντήσω στου ακροατέ. Δεν του νοιάζει να του απαντήσει, ρωτάνε ε, για τρόλ ε, δεν, δεν το καταλαβαίνει και Ακού την εκπομπή σου και λένε να απαντήσει ο για τη σκόνη, εγώ είμαι ειδικό. Στη βαρυτική διαστολή του χρόνου, την οποία όμω την ξέρω, αποκαλείται. Είσαι απο... και ειδικό δηλαδή, ε, εκεί φτάσαμε. Υπάρχει ειδικότητα, δεν το ήξερα, με Ένα γραμμάριο Τώρα έμαθα. Ευχαριστώ. Ένα Έλα χώρος. για.